Γεια σου χρυσό τι κάνει. Καλάσαι. Καλά, Καλά είστε. Η ρεαποστόλη είναι τόσο κινητή, δηλαδή τη μέρα που πυροβόλησαν αυτό το παιδί να βγαίνει και να του δώσει 60 ευρώ δώρο στο γένο. Συγκεκριμένο <laughs> μπορούσε Παρα... να δώσω και κάτι παραπάνω τώρα για την ευσοχή. Τώρα πρέπει να επιβραβέπετε. Είμαστε η Ελλάδα των Αρίσκων. Ε, βέβαια. Αλλά εγώ του θεωρώ τόσο κινικού, μάση που είχε πει ότι ήταν συνέδριο τη Ονέτη, ήταν εκείνο που είχε βγει Μισοτάκη και είχε πει για του επαγγελματίε Τραματίε, για το φοιτητή που τον είχα χτυπήσει στο στόμα. Και πότε. Οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αποδεικνύονται επαγγελματίε, τραυματίε. και πει πάλι για του επαγγελματίε, ρωμά νεκρού. Τι να πω, είναι τόσο κέικι, είναι τόσο απελπιστικό αυτό που ζούμε. Τι βλέπει και αυτό τον κόσμο. Το θέμα δεν είναι που, που να το πιάσει. Από τον μπάτσο που πυροβολάει στο κεφάλι 16χρονο ξανά, μετά από 14 χρόνια, ή από το φωνικό λέβητα στο σχολείο που δεν μπορεί να στείλει το παιδί σου. Αυτό πήγε, αυτή είναι η έρμη μάνα το παιδάκι του στο σχολείο. Τι εγκαταστάθηκε. Και που δεν είναι το πρώτο που ναι. κάνει, είναι μαζεμένα πολλά. Είναι και μάλιστα. να μην την ξαναδούμε σε προσώπου γης Καθόμαστε είναι. και κοιτάμε, Μήπω έφταιγε ο διευθυντή ή ο εργολαβός, Που έχει τι ευθύνε ο διευθυντή ή ο εργολάβο. Πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει. Πάλι. Τα πάντα υπάρχουν. Ναι. Πάλι δεν υπάρχει. Ναι, μην την πληρώσει μόνο ο διευθυντή του σχολείου στο τέλο. Και οι δάσκαλοι. Ότι τι θα γίνει, ποιο θα την πληρώσει. Μην την πληρώσει το 11 χρόνο που προκάλεσε το Λέβι, τα φοβάμαι. Ε. Μέσα στι πολλές πολιτικές ευθύνε που μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους σκοτωμούς των παιδιών... Ας γελάσω, ναι. Θα είχε και ενδιαφέρον να δούμε οι αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που με τόσο στένος επέμενε η κυρία Κεραμέως. Η αναβάθμιση τη παιδείας είναι προϋπόθεση να έχουν τα παιδιά μας... Το Μέλλον που κάθε ένα ονειρεύεται, τι βαθμό είχε πάρει αυτή η σχολική μονάδα άραγε ω την ασφάλεια, ω προ του δείχτε. Γιατί έχουμε γραμμιστεί να συμπλούνουμε συνέχεια δείχτε και στατιστικά ω προ την αξιολόγηση των σχολείων μα, των κτηριακών υποδομών και των ευκαιριαστικών μα. Θα μα πει Βόντε, κύριε Καραμέρο, τι βγήκε τελικά από αυτέ τι αξιολογήσει ή όχι. Να είστε σίγουροι. Ναι, το βλέπω. Πάντω, τουλάχιστον είχαν και πετρέλαιο, παιδιά. αυτή και κάψανε. Πάντω, θέλω να είμαι και δίκαιο. Η ιδιωτική παιδεία δεν θα μα το έκανε ποτέ αυτό. Παρεμπιπτόν, δεν το ξέρετε. Ορίστε που λυσάξατε. Ναι, να σημειώσουμε κι κιόλα ότι πριν από λί Έχει βγει στο ίδιο και γρήγορα. Ένα παιδάκι στο νηπιαγωγείο, σε ιδιωτικό κολέγιο, χρειαζόταν παράλληλη στήριξη γιατί ήταν ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε, ειδικέ μαθησιακέ δυσκολίε. Και το ιδιωτικό, το ίδιο το παιδί να πάει στη δημόσια δομή. Όπω γινόταν και με τον COVID, παιδί μου, τα ιδιωτικά σε πηγαίνουν να πεθάνει. Έχει τελευταία στιγμή σε στάνω στο δημόσιο. να πεθάνει στο δημόσια. Για να δείξουν τι όταν τα δημόσια σκοτώνουν. Θέλω να πει για πάντα μαζί μου. Αγάπη μου, δεν γίνεται πάντα. Με δεσμεύει, με δεσμεύει, yeah. δεν μπορώ. Α, έλα. Λοιπόν, φιλαράκι μου. Καταρχήν, yeah. τη θλίψη μου θέλω να εκφράσω για το παιδάκι που χάθηκε εκεί στο σχολείο. Γιατί δεν λειτουργεί τίποτα σωστά σε αυτή τη χώρα, δυστυχώ. Πώ δεν λειτουργεί. Λειτουργούν οι μπάτσε σωστά, όπω ακριβώ θέλει η κυβέρνηση. Λειτουργούν οι μπάτσε. Θέλω να εκφράσω επίση τη θλίψη μου για το επίδομα ευτοχία που δώθηκε των 600 ευρώ. Λειτουργεί Λειτουργή. και πολύ καλά η αποδόμηση οποιοδήποτε δημόσιου φορέα. Είτε είναι παιδεία, είτε είναι υγεία. Για να πάμε στα Ιδιωτικά, να τελειώνουμε. Ε, και πέραν αυτού, θέλω να αναπαράγω και ένα ωραίο που έγραψε χθε στο Facebook. και Μετά, λέω τι και, και δικά με τη φίλη μα την Ποφίλη που πέσανε όλοι πάνω τη. Α, ναι, ναι. Είναι ο αριστερό με δεξιά τέκνη. Είναι αυτό που τον ζηλεύει επειδή σε κερδίζει το παιχνίδι που σου αρέσει. Και τον βρίζει όταν σου λέει να αλλάξει το παιχνίδι για να κερδίζουμε όλοι. Εσύ, φίλο. Παίλω διαδρομέ. Γεια μου, έλα, γεια μου. Εγώ φταίω, ναι. Δεν φτάζω καν Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Πες μου τώρα, δεν θα τέριαζε στην δρολιά αυτή πούν τη κυβέρνηση να πούνε ότι απαγορεύεται η θέρμανση στα σχολεία για λόγους ασφαλείας. Τέλειο θα ήταν. Θα σου πούνε ότι είναι και η μέτρο κατά τη Ρωσία. Άσε ή... που το κρύο σκοτώνει και του ιού για τον κορονοϊό. Κατάλαβε, να τον κουρπάρουν λίγο. Δεν θα έχουν και κυταρίτιδα τα πτυχυρίτια μωρέ για να Α, τα Α, ναι, ναι, τα... σου όλα. Ε, δε, δε. Θα μπορούσε. Εγώ το περιμένω τον Κεραμέος. Έχει κάνει ε. τόσο καλά στην πεδία. Ελά. Ελά σου πω. Μαλάκα τι βλαχαδερό ήταν. Ο τύπο αυτό ο Τζεντάι. Βλαχαδερό μιλάμε. Αυτό πρέπει να ψέρετε από τη στρούγκα. Από τα πρόβατα μέσα. Εν τω μεταξύ δεν περίμενα από τον Κούλι να είναι τόσο κομμουνιστή. Τα έχει βάλει με τι τράπεζε δε φίλε. Ο, ο, ο Κούλι. Ποιε τράπεζε Ένα-δύο χρόνια ζούμε με επιδόματα και κουπόνια. Ναι, Κοιτάει ναι, να πάρει ναι, μέτρα και αυθινή λαϊκή στέγη. Τώρα τα βάλε με τα μεγάλα συμφέροντα με το Μαρινάκι. Τώρα το με πάμε. τα άλλα συμφέροντα με τι τράπεζε. Εμεί οι νεοδημοκράτε δεν μασάμε. Τι θα γίνει παιδιού. Να απαγορέψει τα μπλουτσίν ως καπιταλιστικό ένδυμα και τέτοια. Φοβάμαι και αυτό. Κοίτα, τον έχει αλλοιώσει τελείωση η εξορία. Έξι μηνών, έξι μηνών. Ε... Τον αλλοιώσε όμω. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Η Όχι. δουλειά έγινε. Τραγούδαγε μήπω και με Θεοδωράκι, με Κούντουρο, έκανε καμιά δουλειά, τίποτα. καταλαβαίνω, ε, ναι. Μπορεί να το βάλω, λέω, σκορ μπάρτσο, όταν ένα μικρό παιδί, ας πούμε, στην εξορία, θα, πες, θα Το διαμέρισμα της Οδού Μυραμπό 1 Έλα, ρε Απόστον, Δανοκουνού, εδώ. Έλα, ρε δε Δανοκουνού. Δεν μου λε, αυτοί οι αλήτε, Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, τέλο πάντων, τα κάνουν καλά στα εφέ. Τότε η τρέμη είχε πάλι ηχητικά με τον Αλέξανδρο, τον Βρυγορόπουλο, που λέει ότι <συσχε> την <ότι, συσχε> είχαν πέσει και τέτοια. Η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα, να πούμε από εκεί. Όλοι λάδι. Λοιπόν, αυτό το έργο πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω πώ θα το αντιμετωπίσει η κοινωνία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι τυχαία αυτά που έλεγε και ο Τίμιος ότι συμβαίνουν αυτέ τι μέρε. Να του θυμίσω κιόλα ότι α με Τα λίστερας και ο μπάδος που είχε σκοτώσει τον Καλδεζά που ήμουν στην κόρια και ότι αυτό το γαϊταλιάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Υπό οικονόμου ψηλότερα και καλύτερα, με ισχυρή εντολή από την ελληνική κοινωνία θα πάμε και ψηλότερα και καλύτερα. Ναι, να ναι, πω, ναι. ναι, ναι. Σε ποιον το έλεγε αυτά, Σε αυτόν, ένα μηδέν. Ή σε αυτόν, ρε Μαλάκα. Του έλεγε ψηλότερα και καλύτερα. Παρδινογιάννη ψηλότερα και καλύτερα. Κοπελούζο ψηλότερα και καλύτερα. Μιτιλινέο ψηλότερα και καλύτερα. Αυτή η τετραετία πάντω πήγε πολύ καλά, νομίζω. Αυτό τη Ερζίανο Βασιλάκη και αυτό ψηλότερα και καλύτερα, μια χαρά. Ε? Ναι, άσχημα δεν πήγε. Παντά σου, τη δεύτερη που θα. Θα ξέρει ότι δεν θα ξαναβγεί, έτσι κι αλλιώ δεν θα βγει. Τι γάμια θα πάνε. Η oh. δεύτερη, πιο κουτάλι θα τρώνε και με το μαχαίρι. Ότι μαζεύει το μαχαίρι θα τρώνε. Βάλε τα λύκη, μου τη δεύτερη φορά. Θε μου τη δεύτερη φορά. Ά, έρχεται ο πελάτης βγει. Ευτυχώ να γλιτώσω το τραγούδι, <χει> <διάλεγε. χει> Έλαβε Έλα, και του χώραμαστε καλά για τι μέρε του παιδου που σκοτώσαν οι άχρη ανθρώπινε. Έ λέ μου λένε. Ρε, εσύ. Λέμε οι Ρωμά πάνω και κλέβουνε, κάνουνε δείχνουν. Εδώ πληρόκρισα στην οικό και κλέφει τι τράπεζε, με μια κοινομοβίδα. Ο άλλο σκοτώ το παιδά και ψυχρό τη. Απλά η σε... διαφορά είναι ότι οι τσιγάνοι που λέμε ότι κλέβουνε, κλέψαν 20 ευρώ. Δεν κλέψαν ολόκληρο ε, Α, Αμπράβο, αυτό δεν σου πω. Και πάει ο άλλο και κλέβει, λέει, τι τράπεζε. Πού καταντήσαμε ρε, έτσι που α μου πήρε σε αποστολή. Και ο κούλη σε γενικά ηλιά του Ευρού στα αστυνομικού. Εκεί έχει λεφτά. Το 600 στου μπάτσου θα πάει οριζόντια. Αν δοκιμάσεις να κάνει αίτηση για επίδομα πετρελαίου, θα, θα σου βγάλει 500 αξίδευτε. κριτήρια για να μην το πάρει. Αμπράβο, άμπραβο, είναι και αυτά. Ο άμα τα πιάσει όλα, λυστού δεν είναι τρέλα, Αποστόλη. Δηλαδή πρέπει όλοι οι Έλληνε να τρελαθούμε. Και να από ένα όπλο και να χτυπώ ένα τον άλλον. Πώς μα κατά τη αυτά το παιδί, Αφού είναι άχρηστος, δεν τον έχουν, ρε πάνω. Δεξί, μην πάτε να ψηφίσετε για να φτιάξει νέα δημοκρατία. Ιδαλλιώ θα καταστραφούμε. Όλοι θα καταστραφούμε. Μην πάτε να ψηφίσετε, σας το λέω. Να τον ευγάλετε για αρχηγό αυτόν τον άνθρωπο. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Φυλάκια από όλοι βεβαίω. Έχω πολλά από όλα του, πια, θυμάμαι το πρωί και του καταργέμαι μέχρι το βράδυ. Μην είσαι τέτοιο, μην είσαι τέτοιο. Έλα Ε, καλά, κακό χρόνο, το διάρκειο, δεν τους στέμει τις φουστιδές. Να σου πω, οι αστυνομικοί έχουν τίποτα με τα 16 χρονιά έχουν τίποτα τέτοια θέματα. Μάλλον από πω ότι καταλαβαίνω. Κατα... Κοίταξε να δει. Δεν θέλω να είμαι άδικο, όχι, δεν κάνουμε διακρίση. Ο Ζάκταν ήταν μεγαλύτερο. Ο Μάγκο Ζ... ήταν μεγαλύτερο. Μπράβο. Ο, ο κορπονέα ή τελικά. Ζει ο κορφωνέ. Το είναι ο κλώνο του εκεί πέρα. Εγώ θα πω στου μπάτσου. Να βγουν έξω να κυνηγήσουν κανένα κλέψει σε κανένα σπίτι, κάτι αυτά να αφήσει. Συνγάνε κάτι με τι δικάδε με το κράτο, κανα ταρήφα, τίποτα αυτοκομπηνέδε. Θα πιάσουν με τι μεγάλε. Και λέω αντιβολήσουν και πάνω προσεκάλει και πυθιά, εκεί να τι έχει. Του, τηλεφωνώ από τη Λάρισα. Είδε, είχαμε προπέρυσι τον Μάρτιο. Είχαμε ένα μεγάλο σεισμό στο Δαμάσι. Ο οποίο ήταν και εδώ πέρα αισθητό. Και στη Λάρισα έγινε μεγάλη ζημιά και σπίτια κτλ. Έκτοτε έχουν πόσα σχολεία που τα φτιάχνουν αναστήλωση. Και απορώ, αυτοί οι εργολάβοι που χτίσαν αυτά τα σχολεία, που είναι αυτοί οι εργολάβη. να λογοδοτήσουν ε... πώ φτιαχτήκαν αυτά τα σχολεία. Α αυτό, μην το Τα έξω του βγάλανε, γκρεμίσαν όλου του τοίχου, όλα τα ντουβάρια και βάλανε την αρχή και πηγαίναμε τα παιδιά μας στην περιοχή μου μόνο δύο σχολεία ένα γυμνάσιο και ένα δημοτικό μόνο στην περιοχή μου ας το μην το πάμε πίσω γιατί εδώ θα φτάσουμε στα καλά τη χούντα που μας έκανε δρόμους και σχολεία θα μου κάνεις μια χάρη τι θες θέλω να περνάς φίλε με ένα μήνυμα στον κόσμο ακόμα και για το χασίση ότι είναι ναρκωτικό μην το περνάμε στου νέου ανθρώπου ότι δεν είναι κάτι ακόμα και αυτό κακό μας κάνει Είμαι η συντρόφισσα από τη χωριστή δράμαση Λίνα Έλα Λίνα Λίνα <Κι> Λίνα Καρδερίνα Θα σε δω τον άλλο μήνα Μ' έχεις <αγινές> κλείσει την μπουζίνα Και γινες και μπαλαρίνα Καλά, εσύ. Και εγώ είμαι και μανία με όλα αυτά τα τρόλ, όλου αυτού του μαλάκι που βγήκαν και επιτίθενται στην Ατάστα την Ποφίλιο. Ναι, γιατί Αλλά υπάρχει ένα θεματάκι εκεί πέρα. Υπάρχει ένα θεματάκι. Μα ενοχλεί όταν η Ποφίλου πάει στο Λονδίνο και ντίνεται όπω θέλει να ντίνεται με δικά τη λεφτά. Δεν μα ενοχλεί όμω όταν οι δεξιέ λέρε πάνε οπουδήποτε με δικά μα λεφτά. Αυτό ήθελα να πω. Εκείνη η ζάγκρη που βγήκε και μέσα στο Twitter και κάνει επίθεση και μα τα βάζει και μετά τα πει. Ποια Τζάκρη, καλέ, ποια ήταν... Τζάκρη, η Πιάσταση, <σχερνή> από την Μπέλα εκεί πάνω, τη Λουμπουτέν τη Γόβε, από πού τη παίρνει, από τη σκληρή δουλειά τη. Αυτό είναι πράξη, είναι φάκο. Όπω λέμε και στην Μπέλα. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Μη λαϊκίζει. Λαϊκίζω εγώ. Πληρώνουμε τόσα χρόνια εμεί από την φορολογία μα και βγαίνει να κάνει μάθημα σε πιά τυποφίλου. Που δεν μα ζήτησε ούτε ένα ευρώ να πάει και όλο αυτό το σκηνικό που έκανε η Νατάσα ήταν μια φωτογράφιση για την αδερφή τη που είναι σχεδιάστρια μόδα. Πόσο ξεφτιλισμένη είναι. Αλλά ντάλα και εσύ. Δεν είναι η αδερφή τη που είναι σχεδιάστρια, είναι φίλη τη είναι τέλο πάντων. Φύλησης, δέχτερο, είναι. Πόσο ξεφτισμένη είναι πια αυτή η καρεκλοκέτα να αυτό στο Τώρα μάθαμε, α πούμε. Ό, όχι, δεν το μάθαμε τώρα εμεί. Mm. Αυτή οι λύσει που κάνουν και γράφουν ότι μπορεί να φανταστήσει, ότι του κατέβει το κεφάλι του, για ποια γιατί την Νατάσα Να είσαι σε άρα! Κουκλάρα και ψηλά το κεφάλι. Καλέ, γιορτέ, αν δεν σε πάρω γιατί έχω ένα πρόβλημα oh. Υγεία και παλεύω με αυτό, σε πάρω όμω σε πάρω. πάρω καλά. Καλά. Σε ευχαριστώ πολύ αγόρι μου να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στο Θύμιο multimodal <laughs>